Κοινωνοποίηση αυτή είναι μια συνέχεια των κοινωνοποίησεων που είχαν, υπήρχαν ήδη από τον προηγούμενο μήνα. Mm -hmm. Γιατί η διοίκηση το ΟΤΕΣ συνεχίζει όχι απλώ να είναι, να είναι σε αυτά που ζητάει, ακριβώ αμήλυφτη. Ε, θέλει ακόμα περισσότερο να αφαιρέσει από εμά δικαιώματα, όχι μόνο μισθολογικά, δικαιώματα και στην εργασία, στη δουλειά μα. Ε, σκεφτείτε ότι εκεί που υπογράφαμε διετή και τριτή συμβάση τώρα λέει να υπογράψει με μονοετή, με συναδέλφου που να πάνε πιο κάτω ακόμα μισθολογικά από ό,τι ήδη, ήδη υπάρχουν και το έχουμε ξαναπεί νομίζω και στο ράδιο. Ξεκινάνε οι μισθοί στον ΟΤΕ γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε ρετηρέα από 550 ευρώ mm. με παιδιά που έχουν επιτυχία μέχρι και 600 για να μην νομίζουν ότι ο ΟΤΕ πλέον είναι τα ρετηρέα που θέλουν να περάσουν ώστε να μπορέσουν να διαβάλουν στον κόσμο. Γιατί άμα έχετε παρακολουθήσει τελευταίο καιρό όλα κάποια site μεγάλα μιλάνε για τους επαγγελούς μισθού των εργαζομένων στον ΟΤΕ. Για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια, η η μισθή αυτή τη στιγμή των νέων συναδέλφων και των παλιών με τη μείωση που έχουν υποστεί είναι στα επίπεδα των 600 μέχρι 1000-1100 ευρώ με προ... σκεφτείτε τώρα με 25 χρόνια υπηρεσία. Ε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι πολλών ταχητήτων, έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή φανταστείτε από τύπου υπάρχει μια συλλογική σύμβαση. Το ζήτημα τώρα γίνεται αυτό γιατί γίνεται. Γιατί είμαστε όλου τη υπογραφή στην ενόκλητική βάση εργασία. Και λέω ότι mm -hmm. υπάρχει μια συλλογική σύμβαση η οποία αυτή τη στιγμή όμως είναι με πέντε διαφορετικές ταχύτη. Δηλαδή, στον ίδιο όμω, mm -hmm. οι ίδιοι εργαζόμενοι δουλεύουν πέντε διαφορετικέ ταχύτητε. Να ρωτήσει και η διαφαρμακίνηση ποιο αυτού. είναι το ρετηρέ αυτή τη ρε, συλλογική σύμβαση. Ωραίτε, και με, τώρα δεν να σας πω, ε, ένας άνθρωπος να σας πω με δύο παιδιά, ένας mm. άνθρωπος που ευρώ με 30 χρόνια υπηρεσία. Αυτό είναι το ρετυρέ πια στον ΟΤΕ, έτσι. Το ρετυρέ, το mm. ρετυρέ τώρα και σκεφτείτε τώρα, να σας πω κάτι, για... ο ο ΟΤΕ παραδέχεται ότι, στην συνάντηση που είχε ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ στον κλάδο.